Στοίχη 40-53, διαφορετικά αποτελέσματα από την διδασκαλία του. 40. Πολλοί λοιπόν από τον λαών, οι οποίοι ήκουσαν τους λόγους αυτούς που εκήρυξε ο Κύριος κατά τη διάρκεια της εορτή έλεγον. Πράγματι, αυτός είναι ο προφήτης που μας προανήγγειλε ο Μωυσής. 41. Άλλοι έλεγον, αυτός είναι ο Χριστός. Άλλοι έλεγον, δεν είναι δυνατόν να είναι ο Χριστός, διότι μήπω έρχεται ο Χριστός από την Γαλιλαία. 42. Δεν είπεν η γραφή ότι ο Χριστό έρχεται από το γένο του Δαβίδ και από το χωρίον Βυθλαέμ, όπου εγεννήθηκε και μεγάλωσε ο Δαβίδ. 43. Προεκλήθη λοιπόν διαίρεση και διαφωνία μεταξύ του λαού δι' αυτών. 44. Μερικοί δε από αυτού ήθελαν να τον συλλάβουν, αλλά κανεί δεν ετόλμησε να βάλει επάνω του τα καθώ ο αόρατο δύναμη είναι κράτη και παρεμπόδιζε αυτού. 45. Επειδή λοιπόν κανεί δεν είναι δύνατο να τον συλλάβει, Ήλθαν στου στους αρχιερείς και στου στους φαρισαίους οι υπηρέτε, χωρίς να κάμουν τίποτε και είπων αυτούς εκείνοι Γιατί δεν τον εφέρατε αφού και δημοσία ενεφανίστη και πολλοί από το πλήθος με αν τον ήκουαν και είσαν έτοιμοι να σας βοηθήσουν για να μην σας διαφύγει» 46. Απεκρίθησαν οι υπηρέτε. «Ποτέ άλλοτε δεν δίδαξε ένα άλλο άνθρωπος με τόση σοφίαν και δύναμη και χάριν με όση ο αυτός. 47. Ύστερα λοιπόν από την ανέλπιστων αυτήν απάντηση των υπηρετών απεκρίθησαν προς αυτού οι Φαρισαίοι Μήπως και εσείς, που είστε πάντοτε πλησίον μας και ακούετε την διδασκαλία μας έχετε πλανηθεί από αυτόν όπως τα μαθή πλήθη του λαού 48 Μήπως επίστευσε εις αυτόν κανείς από τους άρχοντας μόνους αρμοδίου να κρίνουν επιθυσκευτικών ζητημάτων ή από τους Φαρισαίους οι οποίοι είναι άγρυπνοι φύλακε των παραδόσεων και της ορθής πίστε Κανεί από αυτού δεν επίστευσε, αλλά μόνο ο όχλο αυτό που δεν εξεύρει τον νόμο και δι' αυτό είναι καταραμένοι. 50. Λέγει προ αυτού ο νικόδημος, εκείνο που ήλθαν στον τον Ιησού νερόνιχτό και ο οποίο είναι το ένα από αυτού, διότι το και αυτό μέλο του συνεδρίου. 51. Μήπως ο νόμος μας καταδικάζει τον άνθρωπο εάν δεν τον ακούσει πρωτήτερα ο δικαστής που εκπροσωπεί τον νόμον και μάθει από την απολογία του τι αξιοκατάκριτον και αξιόπινον έκαμε. 52. Απεκρίθησαν εκείνοι και του είπαν. Μήπως και εσύ είσαι από την Γαλιλαίαν. Εξέτασε και εύκολα θα είδη και θα πιστεί από τα πράγματα ότι η από την Γαλιλαίαν δεν έχει βγει έως τώρα. 53 και πήγαινε ο καθένα στον ιστοσπίτι του, διαλύσαντασε ενταραχή και συνεχίσει την συνεδρία των.